εικόνες εικόνε που δείχνουν την BRZ τη σύζυγη του Μακρόν να τον χτυπά στο πρόσωπο έχουν κάνει μέσα σε λίγα λεπτά το γύρο του κόσμου προκαλώντα παγκόσμιο άλλο Το προεδρικό αεροπλάνο που μεταφέρει το ζεύγο Μακρόν έχει μόλις προσγειωθεί στο Ανόη την πρωτεύουσα του Βιετνάμ. Η πόρτα ανοίγει, και αμέσω μετά φαίνονται καθαρά τα δύο χέρια τη BRZ. <Κι> Να χτυπούν στο πρόσωπο τον καλό πρόεδρο. <Κι> ο οποίο μάλιστα αναγκάζεται να κάνει ένα βήμα πίσω. Και πώ εσύ όταν παίρνει άντρα, μου. Τα γόρι μου. λοιπόν! Τα γόρι μου είναι μουριά και τρέλα. Το παρομακρόν αντιλαμβάνεται ότι οι κάμερες το καταγράφουν, προσπαθεί να διασκεδάσει εντυπώσεις και ενός και τροπός αρχίζει να χαμογελάει και να χαιρετά τα συνεργεία. Και, μαγούλο, βέ, και σε παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφερε το σου, ε βούλη. Βούλη, Μπροστά στο σάρο που δημιουργήθηκε, ο Γάλλο πρόεδρο προσπάθησε να διασκεδάσει τι αντιπώσει μιλώντας σε γαλλικό τρεπτικό δίκτυο. Ένα αστείο με τη σύζυγό μου μετατράπηκε σε γεωπλανητική καταστροφή, είπε ο Μακρόν. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler, et plutôt de plaisanter avec mon épouse, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. Γεωργία, Κανότσκι Για αυτό Τον άρχισε στα μπουνίδια η Μπριζίτ και να τα αποτελέσματα. Την είδαμε την εικόνα όλη. Αυτό το βίντεο πια έχουμε σοκαριστεί γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο ηγέτη, στιβαρό, ρωμαλαίο, κρατάει όλη την Ευρώπη. Τη Γαλλία δεν το συζητώ. Οπότε βλέπουμε αυτόν τον ηγέτη να τον πλακώνει άλλοι στι μπουφλέ. Όσο και να το κάνει, κλονίζεσαι γιατί λε που πάει η Ευρώπη. Αυτή είναι η ανησυχία μα. Δεν είναι ο Μακρόν να το, το σαπίσει, δεν μα νοιάζουν αυτά. Πού πάει η Ευρώπη, πού πηγαίνει ο πλανήτη. Είναι μια μεγάλη χώρα, είναι ένα ηγέτη πολύ σημαντικό. Κάνει αυτό που πρέπει. Δέχεται και από τι τράπεζε τη δική του, του βιομηχάνους του δικού του, από το σύστημα γενικότερα. Δέχεται και από την Μπριζίτ. Όλα αυτά είναι θέματα πολύ σημαντικά. Τα καταλαβαίνει ο καθένα. Δεν μπορούμε να φύγουμε εκτό αυτού του θέματο. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, να το παραβλέψουμε πέρα από όλα τα άλλα. Και το Μητού, που πρέπει να πάει ο Μακρόν να διαμαρτυρηθεί γιατί οι άλλοι, για να τα κάνει αυτά στην κάμερα. Εκεί όταν ανοίγει η πόρτα, γύρευε τι άλλα του κάνει του καημένου του Μανολιού, μέσα στο σπίτι. Ούτε όμω εξηγήσει του μακρόν κατάφερα να κλείσει το θέμα, αφού πολλά μεσανη επέμεναν ότι αυτό που ήταν όλη η ζωντανή σύνδεση ήταν η κατάληξη ενό καβγά. Είσαι αχάριστο, ελληνικό, υποκριτή, αδιστή μαζοχιστή και μαζοχιστή. Μάλιστα, η αρχική αντίδραση του Ελισέ δίντια μηχανία, καθώ το πρώτο σχόλιο του Αξιματού τη Προεδρία ήταν ότι επρόκειτο για πλάνα που δεν ήταν αναφεντικά. Όμως δεν ήταν μόνο το καστούκι που είδαν όλοι στη σύνδεση Όταν λίγα λεπτά μετά οι δυο τους κατεβαίνουν τη σκαλατωροπλάνου Ο Μακρόν δίνει το χέρι στη σύζυγό του Αλλά εκείνη αποφεύγει να τον πιάσει αγκαζέ Γεγονός που για πολλούς πιστοποίησε ότι είχε προηγηθεί ένα άγρο επεισόδιο μεταξύ τους Σε ψεύτης υποκριτής μαζοχιστής αντιπρόσωπος και υποκριτής Φορέμπε, Εδώ στον λόφο της πνίκας οι Αθηνέοι επινόησαν τη δημοκρατία Σιγά μόρτα γαλλικά μιλάνε Έσταρε με μη μυμαράκι, μυμαράκι σε εδώ. Για τα γαλλικά. Από μια άλλη στιγμή, και ο μακρόν μακρόνοταν είχε έρθει επισύζα, επιλέξει τσήτρα. Στο λόφο τη πνίκα, είχε μιλήσει και ελληνικά. Δεν είμαι έρθει πριζή. είχε έρθει, νομίζω είχαν κάνει και βόλτα στο κέντρο τη Αθήνα. Αγαπημένοι τότε, ήταν όλα, ή δεν ξέρουμε, αυτά που είδαμε. Ήταν όλο πιασμένη χέρι χέρι, γιατί συνήθω πιάνω τη χέριχ -χέρι αυτό το ζευγάρι και πηγαίνει εκεί. Τώρα δεν ήθελε αυτό δεν πιάσει το χέρι, κατέβηκε τη κάλαρη ψοκίνω. Έπιασε το τηλαβή τη κάλασ, δεν ήθελε το αγγαζέ δικό του, Υπάρχει ρήγμα στο προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας και δεν ξέρουμε αυτό τι μπορεί να σημαίνει για όλους μας Γιατί ο πλανήτης ασχολείται με αυτό, δεν υπάρχουν άλλα θέματα, καθόλου τίποτα Ασχολείται με αυτό, οπότε πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μας και να έρθουμε στη θέση του Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μας για να είναι το ζευγάρι ευτυχισμένο Και άρα η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχισμένοι Μπροστά στις διαστάσεις που έπρεπε το θέμα η Γαλλική Προεδρία, επανέλθε με ανακοίνωση και εγκαταλείποντας την εκδοχή των fake εικόνων, μίλησε για μια στιγμή οικειότητας. Και σε παρακαλώ μιλάω εγώ, εσύ Το Ξέρεις με ποια τα έχεις βάλει, Θα είσαι, είσαι, είσαι, αδερφή είσαι. Μπροστά του δεν αξίζουν ούτε δύλευτο, δεν πιάνουν καρτοσιά Ήταν μια στιγμή οικειότητας που ο πρόεδρος και οι σύζυγός του χαλάρωναν για τελευταία φορά πριν από την έναρξη του ταξιδιού γελώντας. Είπε η Γαλλική Προεδρία και όλοι ξέρουμε ότι η στιγμή οικειότητας που έχουμε όλοι μεταξύ μας είναι μπουνιές. Ποιο δεν το έχει κάνει αυτό, να ρίξει δύο-τρει μπουνιέ και μετά να μην θε να κουμπήσεις τον άλλον. Πολύ λογικό, πολύ ωραίε οι απαντήσει. Στην αρχή είπαν ότι είναι AI, ότι δεν έχει γίνει αυτό, ότι το είναι δημιούργημα, είναι μοντάζ. Μετά είπαν ότι ήταν η οικειότητα. Ο Μακρόν λέει ότι ήταν αστείακι. Καταλάβαμε και είδαμε όλοι πώ βιώνουν τα αστεία και πώ γράφουν τα αστεία και οι οικειότητε πάνω του στη μούρη του, τον πανικό του Μακρόν, την άλλη που δεν ήθελε να τον δει καν. Όλα αυτά λοιπόν. Ε, προμηνύουν άσχημα πράγματα για την Ευρώπη το ξαναλέμε εμείς ανησυχούμε θέλουμε μια Ευρώπη δυνατή γιατί η Ευρώπη δυνατή προσφέρει και δυνατότητες στην Ελλάδα και μέσα σε αυτή την Ευρώπη τη δυνατή όπως όλοι ξέρουμε η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος είναι η πρώτη χώρα, είναι παράδειγμα προς μίμηση, έχει πάει πιο μπροστά, πιο βζίου δεν γίνεται Ε, οπότε, αυτό έχει ω συνέπεια οι κάτοικοι που ζουν σε αυτόν τον τόπο εδώ στην Ελλάδα, τη πολύ δυνατή Ευρώπη, να είναι και αυτοί ευτυχισμένοι. Υπάρχουν βέβαια και κάποιε εξαιρέσει, κάποιοι ψηλόμίζεροι στην καλαμάτα. Σύνταξη, όχι είμαστε. Συνταξιούχι, άμα παίρνει αυτά τα και 6,5, που να ο πληρώνουμε, πού να τα βγάλει πέρα, ρε παιδιά, να φέρουμε. Βγαίνουμε έξω, χαζεύουμε ένα καφέ, πληρώνουμε νίκη. 220 ευρώ ρεύμα, φίλε τι πρέπει να γίνεις ταξιοκράτος του τα supermarket κι όλα. Και στη δει κρατικά είναι αυτό της ναxamlός. Αλλά εδώ άνθρωποι άνθρωπος περιγράφει με ملανά χρώματα, δεν τάνουν από εδώ δεν φτάνουν από τα ревματα, το supermarket, τον καφέ, τα ταξί όχι είμασταν. Αμέσως μετά συνεχίζει. Το supermarket Εντάξει, δεν έχουμε παράπονο γαμπλά. Μιτσοτάκης καλά τα πάει για ώρες. Πάντα να μην τα χρωστάω. Μιτσοτάκης καλά τα πάει για ώρες. Αλλά πρέπει ό, ό, όλοι τους να βάλουν φτόχια. Ορίστε. Λέγε ηλίθια. Να δούμε τι σοβαρό μπορεί να έχει τα μπουδή. Πιτσοτάξι, καλά τα πάει για ώρε. Λέγε βλαμένε, τι είναι αυτό το σοβαρό, Πιτσοτάκης καλά τα πάει για ώρε. Το μανογείο το βάλανε σε ένα καράβι. Μότσο, Ο Μακρόν είναι και φίλο μου, Εδώ στον λόφο της πνίκας Και βγήκε ένα σκύλο ψαρό Η Για αυτό ευχαριστώ. Σέρμα τη Δημοκρατία Εμείς χωρίς πούτι Εμε ευχαριστήστη Δημοκρατία Ο φίλο μας λοιπόν από την Καλαμάτα Συνταξιούχος Περιγράφει με μελανά χρώματα τη ζωή του Και μετά καπάκι Δεν είναι δευτερόλεπτα, ούτε δευτερόλεπτα, λιγότερο. Λέει ότι τα πάει καλά ο Μιτσοτάκη για την ώρα. Επειδή ο ίδιο δεν έχει κανένα θέμα, τον ακούσατε πώ τα λέει, ταυτόχρονα όλα μαζί ότι ο Μιτσοτάκη είναι πολύ καλά. Μπος πρέπει να αναρωτηθεί αν το δεύτερο μέρο τη πρότασή του είναι η αιτία για όλα αυτά που μα περιέγραψε στο πρώτο μέρο τη πρότασή του, που έχει, έχει ακριβώ σούπερ που δεν έχει ρεύμα. Να πληρώσει που έχει ανέβει, όπω είπε, που δεν είναι συνταξιούχο και τα βγάζει ωριακά και δεν έχει για καφέ. Δεν γίνεται και μυτσοτάξη καλά τα πάει και να μην πηγαίνει καλά η ζωή του συγκεκριμένου. Αν αυτά τα πιστεύει, έχει ένα θέμα, όπω εδώ ο Τσακανέα έψαχνε να βρει το βλαμένο για να του πει ακριβώ τι έχει συμβεί. Αυτά τα πάρα, πάρα πολύ ωραία. Και αυτή η σύγχυση που υπάρχει σε μεγάλο μέρο του κόσμου, που θέλει μυτσοτάκι, θέλει την κυβέρνηση, τη σταθερότητα, αλλά δεν περνάει τόσο καλά και παρόλα αυτά όμω το θέλει αυτό εκεί σηκώνει στα χέρια ψηλά η επιστήμη η λογική αν έχει απομείνει καθόλου ε, έρχεται ο κύριος Μαρινάκης κυβερνητικός εκπρόσωπος όχι να μιλήσει για αυτά τα οικονομικά να μιλήσει για τα τέμπη Στην εσωκοινοβουλευτική διαδικασία και πώ όλο αυτό θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, γιατί πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Αρχίζουν όλα αυτά και λένε διάφορα τέτοια, ενώ ξέρουμε όλοι πού θα καταλήξει όλο αυτό. Και μιλάει για την παραπομπή καραμαλή, του νόμου που διέπουν όλο αυτό το, το πλαίσιο παραπομπή ενό υπουργού. Και όπω θα ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ισχυρίζεται ότι όλο αυτό που γίνεται με του υπουργού συμβαίνει για πρώτη φορά είναι η πρώτη φορά που ε, έρχεται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία να βάλει στη διαδικασία αυτής της κρίσης έναν διατελέσσα υπουργό της ίδιας της κυβέρνησης. Ε, το το βάλανε, τη ίδια τη κυβέρνηση. Θαυμάζω την τόλμη του Μακρόν που είναι ο Μερακλή. Ελα, ελα, να καθαρίζει μύθια. Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Και σκύλο και Αρχίδια. Μια καλή όρεξη και μεσημέρι Αλλά αυτά λέει ο κύριος Μαρινάκης Ότι πρώτη φορά μια κυβέρνηση παραπέμπει Μα πρώτη φορά έγινε αυτό όμως Δηλαδή οι υπουργοί να είναι εμπλεκόμενοι Να μας διαβεβαιώνουν ότι είναι ασφαλή τα τρένα Να συμβαίνει το δυστύχημα Να μετράμε νεκρούς, πολλούς Και οι υπουργοί να μένουν σε αυτά και να κατηγορούν μετά του συγγενείς, να συγκαλύπτουν την περιοχή, να κάνουν διάφορα. Αυτό όλο έχει γίνει πρώτη φορά. Οπότε μην καμαρώνει κανεί ότι πρώτη φορά παραπέμπονται οι υπουργοί. Ε, πρέπει να είναι μέσα ήδη οι υπουργοί για πρώτη φορά. Μπα και αλλάξει κάτι, αλλά όπω όλοι γνωρίζουμε, δεν θα πάει κανεί μέσα. Απ' έξω κι αν θα περάσουν. Συνεχίζει ο κ. Μαρινάκη. Μιλάει για την. λέει λόγια έτσι πολύ ωραία, παχιά. Για τη δικαιοσύνη. Και ουσιαστικά τι δυνατότητα δίνει η κυβερνητική πλειοψηφία με αυτή την πρόταση mm -hmm. που θα δούμε το αδίκημα που θα περιγράφει ε, και mm -hmm. το πώς το στοιχείο θέτει Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ε, επειδή περιγράφεται κάτι θεωρούμε ότι κάποιος είναι από πριν ένοχο. δίνει τη δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο μετά το πέρας των διαδικασιών της Βουλής στη δικαιοσύνη Στη δικαιοσύνη, δηλαδή στου τακτικού δικαστέ, yeah. να αξιολογήσουν ποιοι είναι οι μάρτυρε που πρέπει να καταθέσουν χωρί να μπορεί κανεί να αρνηθεί. Αναφέρομαι yeah. στο δικαστικό συμβούλιο. Ποια είναι τα αδικήματα εν τέλει. Yeah. Συμφωνεί ή yeah. όχι το δικαστικό συμβούλιο με αυτά που περιγράφει η κυβερνητική πλειοψηφία. Και τα πρόσωπα. Yeah. Τι το κουράζει αφού θα αθωωωθεί και ο Καραμαλής και ο Τριαντόπουλος, Γιατί όλα αυτά, γιατί τα δικαστικά συμβούλια κόπο, χρόνο, θέατρο, φασαρία μεγάλη, διαδικασίε. Και όλοι ξέρουμε ότι πίσω από αυτέ τι διαδικασίε, πίσω από αυτέ τι ρυθμίσει και τι πρόνοιε του νόμου, κρύβονται οι αθώσει όλων αυτών που είναι βαθιά εμπλεκόμενοι και βαθιά υπεύθυνοι για την δολοφονία ανθρώπων. Όπω μα είπε ο κ. Μαρινάκη και στην περίπτωση Καραμαλή, θα ακολουθηθεί ένα επιτυχημένο μοντέλο. Προανακριτική θα γίνει όμω, κύριε Υπουργέ, ωστόσο, ή Λάξτε, θα πάμε κατευθείαν στο συμβούλιο. Θα ακολουθηθεί ο τύπο. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να παρακάψουμε αυτά τα οποία μας υποχρεώνουν όμως να κάνουμε mm -hmm. Αλλά για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας Επί της ουσίας Γιατί τα τυπικά όλα θα γίνουν Αλλήμον mm -hmm. όπως έγιναν και στην περίπτωση Τριαντόπουλου Το μοντέλο Τριαντόπουλου που έχουμε καταλήξει να λέμε Είναι οδηγός Μπράβο! Ε, ε, ε, ε, ε. Το μια πολύ Το Μέγαρο Μαξίμου ε, Με νη στο τέλος είναι διαφορετική από την άλλη χωρίς νη στο τέλος Αυτά λέει ο Μαρινάκης Μέχρι στιγμής οκ, τα έχουμε ξανακούσει Ότι θα λάμψει αλήθεια στη δικαιοσύνη του μοντέλο Τριαντόπουλου Ότι τι το θεωρούν επιτυχημένο και δείγμα διαφάνειας και διάθεση να αποδοθεί και η δικαιοσύνη και να μπει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο. Προφανώ αυτό είναι το αφήγημα. Πάει και για πλημμύλημα ο Καραμάλι. Θα θωθεί έτσι κι αλλιώ. Θα θωθεί και ο Τριαντόπουλος. Μέχρι εδώ προβλέψιμα. Το ωραίο αρχίζει από εδώ και πέρα του Μαρινάκη που λέει ότι το συνδέει με τη φυγή με τον, των νέων ανθρώπων στα χρόνια του Μνημονίου, ότι έφυγαν για οικονομικού λόγου όπω θα ακούσουμε, αλλά όχι μόνο. Και για κάποια άλλα θέματα που είναι ηθικής υπόσταση και θεσμικής διάστασης Όπως αυτό να τηρούνται οι νόμοι γιατί όσοι έχουν φύγει στο εξωτερικό γι' αυτό φύγανε Γιατί βλέπανε τις κυβερνήσεις να κάνουν μαγειρέματα Και πήραν τα των οματιών τους και φύγανε έξω Και τώρα που σταματάνε τα μαγειρέματα και έρχεται αυτή η κυβέρνηση και εφαρμόζει το μοντέλο Τριαντόπουλου Δηλαδή αθώσει όλων των υπουργών Τώρα θα γυρίσουν οι νέοι γιατί ήταν καθαρή Ελλάδα με θεσμούς, με διατάξεις, με νόμους και με τήρηση συντάγματος. Έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια από την Ελλάδα 650.000 νέοι άνθρωποι. Ο βασικό λόγο είναι οικονομική κρίση. Δηλαδή ότι ζούσαμε πάνω από τι δυνάμει μα, mm -hmm. με τι ευθύνε των κυβερνήσεων και νέα παιδιά έφυγαν. Ο δεύτερο βασικότερο λόγο είναι ότι ένιωσαν οι νε, ειδικά οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν πολίτε δύο και τριών ταχυτήτων. Οι mm -hmm. πολιτικοί, mm -hmm. σε κάποιε περιπτώσει, οι οποίοι για να δικαστούν θα έπρεπε η Βουλή να δώσει το OK, τα κόμματα mm -hmm. με του συσχετισμού mm -hmm. και όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε πράξει. Πρέπει να κάνουμε πράξεις, δηλαδή βλέπει κάποιος νέος ή κάποιος πολίτης που έχει μια άποψη για αυτό τον τόπο ότι μαγειρεύονται, οι ψηλά ειστάμενοι δεν πληρώνουν ποτέ, είναι στημένα όλα δικαιοσύνε, κανάλια, υπουργοί, υπάρχει όλο αυτό για να πληρώνουν από κάτω, συνταξιούχοι και υπόλοιποι και να απολαμβάνουν ή από πάνω. Και βλέπει όλο το, το θέμα από Το, το δυστύχημα θα τέμπει και μετά αυτά τα δύο χρόνια. Τη μεθόδευση, τη λειτουργία της δικαιοσύνης από τους μεγάλους βαθμούς μέχρι και κάτω, την ε, συμπεριφορά της κυβέρνησης, των κυβερνητικών, των υπουργών και ακούει και τους συγγενείς. Και βλέπει και ακούει όλα αυτά και λέει «Πολύ ωραία, η Ελλάδα έχει αλλάξει πίστα, εφαρμόζει τους νόμους, είναι ένα κράτο δικαίου». Έτσι το αντιλαμβάνετε και θα γυρίσουν όλοι αυτοί που φύγανε πίσω επειδή μπορούν να ανασάνουν δημοκρατικά και θεσμικά σε αυτόν τον τόπο. Όλο αυτό που γίνεται, το μαγείρεμα με εξεταστικέ, αυτό που είδαμε, το έσχο και με του υπουργού και τη μεθόδευση, την τωρινή ακόμα, που έχουν προδικάσει και έχουν βγάλει αποφάσει. Γιατί δεν τον πάνε για κακούργημα και το λένε όλοι ότι για μα δεν είναι κακούργημα. Όλο αυτό λοιπόν είναι αιτία για να γυρίσουν οι νέοι γιατί λειτουργεί επιτέλου η δημοκρατία και οι θεσμοί σε αυτόν τον τόπο. Έτσι, έτσι λοιπόν, το αντιλαμβάνεται ο κύριο Μαρινάκη και βγήκε και σήμερα το προϊόν και μα το είπε. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε πράξη. Πράξε το απαιτώ και βάλει ο υδάτι από την οποία δεδο. Μια πράξη είναι να το πούμε ο Τρτόπουλο και στη συνέχεια αποφάσει Κύριε Τριαντόπουλε, αν ευθύνεστε για το α και το β αδίκτημα. Αν πρέπει να καταδικαστείτε ή να Το εμεί έχουμε άποψη, την έχουμε εκφράσει ότι ο άνθρωπο και τον εξελίξω στη συνέχεια δεν είχε κάποιο στοιχείο επιβαρετικό, αλλά δεν είμαστε οι δικαστέ, δικαιοσύνη θα κρίνει. Και βάλει ο υδάτι από την Με τέτοιε κινήσει με τον ασθένη, δηλαδή τις υποθέσεις στο φυσικό δικαστή και, και να το συνδέσουμε συζήτηση των ημερών με επόμενες κινήσεις όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86. ΕΑΓΙ! Το Μητσοτάγι. Το στείλανε ταξίδι για το Ξήνει τον Βόλο. Θέλω να κάνω το Βόλο μονακό. Και φύγε ένας μου στακαλής. Μάνα. Και του πιάζε κουβέντα. Όταν θέλω να χαλαρώσω πραγματικά, ξέρεις τι βλέπω? Τι? Όλους. Η, η απόλυτη χαλάρωση. Κουβέντα του πιασέ, κουβέντα του πιασέ. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία. Δεν το είχαμε σκεφτεί, δεν πηγαίνονούμαστε εμεί να το σκεφτούμε. Αλλά το έκανε ο Μαρινάκη Τόλμη, μπράβο, κυβερνητικό εκπρόσωπο και συνέδεσε όλα αυτά που γίνονται, που οι ίδιοι τα θεωρούν κάθαρση, δικαιοσύνη, θεσμική επάρκεια, δεν ξέρω τι άλλε λέξει ανούσιε θα βάλουν δίπλα. Όλο αυτό θα λειτουργήσει πολύ θετικά και ανασένουν και αναπνέουν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτό τον τόπο και αυτοί που φύγαν θα γυρίσουν επειδή λειτουργεί η Ελλάδα επιτέλους με Κυριάκο Μητσοτάκη που είχε στήσει μέσα στο Μαξίμου σύστημα που παρακολουθούσε τους πάντες από του σώοι του, τους συγγενείς, τους υπουργούς με όλα αυτά που έχουμε δει σε τα χρόνια της, ε, του COVID με απευθεία αναθέσεις α, δισεκατομμυρίων γιατί ήταν το επίγον του πράγματος με τους ανυψιούς και όλους τους άλλους και με τα όσα μεθοδεύονται τώρα και τα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας με αφορμή τα τέμπη και άλλα και άλλα πολλά όλα αυτά στοιχειοθετούν μια χώρα που λειτουργεί σωστά, δημοκρατικά θεσμικά άρτια έτσι το βλέπει ο Μαρινάκης, έτσι το λένε Φαντάζομαι θα είναι το νέο αφήγημα από εδώ και πέρα ότι τελειώσαμε με τα μαγειρέματα και όλα αυτά που είχαμε συνηθίσει σε αυτόν τον τόπο αλλάζουν τα πράγματα. Και αν δεν τα αλλάξουν αυτοί θα τα αλλάξουν οι άλλοι γιατί το κίνημα δημοκρατίας έρχεται για να κυβερνήσει δηλαδή Κασελάκης που βγήκε και πρόεδρος προχθές από ιδρυτή έγινε και πρόεδρος το Στέφανε, το Έλα, που είχε πει Ελένη Σκέτο και έρχεται ο βουλευτής του κινήματος αυτού να δει έχει περάσει από τρία κόμματα ο Αλέξανδρος Αυλονίτης ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά τελικά είναι στο Κογκασελάκι βουλευτής, πολύ ωραίος και μιλάει για τις ράγες της αισιοδοξία. Αυτή λοιπόν η, η ιστορία που σημάδεψε την πολιτική μα ζωή του τόπου δημιούργησε, γέννησε Το κίνημα δημοκρατία. Που είναι άτομα τα οποία και φίλοι και σύντροφοι, οι οποίοι κινούμαστε σε διαφορετικέ ράγες πια, κινούμαστε στι διαφορετικέ ράγες πια, χωρί να έχουμε αποκοπή από τι ιδεολογικέ μα καταπολογίε. Αυτέ οι διαφορετικέ ράγγε λοιπόν έχουν το στοιχείο τη εισιδοξία. Αυτέ οι διαφορετικέ ράγες λοιπόν, έχουν το στοιχείο τη ισοδοξία. Γιατί δεν βγάζει και ποιητική συλλογή οι ράγες τη αισιοδοξία, ενώ είναι από διαφορετικέ ράγκε. Ε, ιδεολογικές αφετηρίες και τα λοιπά ότι υπάρχει ιδεολογικό πλαίσιο και όχι μια καρέκλα και μπαλάζω ακόμα να δω ανάλογα που θα κάτσω και που θα βγω την επόμενη φορά αλλά ας δεχτούμε ότι υπάρχουν ε, οι ράγες και οι ιδεολογικές αναφορές και αυτές ενώ είναι από άλλες ράγες τελικά καταλήγουν να είναι μαζί τώρα πώς γίνεται αυτό επειδή έχουμε και παρελθόν με τα τρένα στην Ελλάδα μπορεί να το δει ο κύριος Αυλονίτης αλλά εγώ θα μείνω στο ποιητικό να το βγάλει το βιβλίο να το ονομάσει Ράγες αισιοδοξία, θα μπορούσε και χαλκοσολίνες τη ανδαλουσία. αν θέλει να δώσει έτσι και μια πιο ευρωπαϊκή διάσταση ή κάτι με το Παρίσι θα βρεθεί Ράγα ε, Σίδερο, αμόνι δεν ξέρω τι άλλο Τροχός Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαν μαζί να αποτελέσουν έτσι κι αλλιώ και αυτό λέξει, λέει, στη σειρά με ένα βαρύκλουπο ύφο. Τον αγαπάμε πολύ, τον κύριο Βλονίτη, χωρί να λέει τίποτα. Αυτέ οι διαφορετικέ ράγες λοιπόν έχουν το στοιχείο τη αισιοδοξία. Το οποίο θα φανεί άμεσα, στο αμέσω προσοχέ χρονικό διάστημα. Πρέπει, αν προσέξετε τι δημοσκοπήσει, έχουμε σχεδόν ε, σε κάθε δημοσκοπική περίοδο μία μικρή άνοδο. Έχει αποκτηθεί η σιγουριά ότι θα μπούμε στη Βουλή. Μπράβο! Υπό αυτή λοιπόν την έννοια μία δημοσκοπική απεικόνιση του κινήματος δε, α, α, θα έλεγα ότι προσδιορίζει την ταυτότητά του ε, στην κοινωνία τώρα. Αυτή η ρευστότητα όμως, αν έχουμε μυαλό, που το έχουμε πιστεύω, αν έχουμε την οργανωτική υποδομή όπως την έχουμε φτιάξει να τη γιγαντώσουμε, να τη μεγιστοποιήσουμε, θα έχει αυτό και ένα αποτέλεσμα και δημοσκοπικό. Σε ευχαριστώ Παναγία. Πώ και πώ. Το δημοσκοπικό είναι το θέμα, το εκλογικό είναι το θέμα. Δεν έχει σημασία. Στι δημοσκοπήσει είμαστε, οι ράγε τη αισιοδοξία και υπ' αυτήν την έννοια, πολύ ωραία φράση αυτή, γιατί ε, κάνει το συμπίλημα το περίφημο. Έχει πει διάφορε αερολογίε και βάζει το υπ' αυτή την έννοια και μπαίνει σε άλλη διάστηση, Ο άλλο ακούει αλλιώ μετά και λε το ίδιο που έχει πει και πριν. Αλλά το υπ' αυτή την έννοια θέλω να πω και τελειώνει. Εκεί βάζει μια τελεία. Κάπω έτσι ο κύριο Σαβλονίτη θα. Τα έκανε και τα, τα είπε, και καλπάζει και το κίνημα Δημοκρατία. Επιτέλου να γίνει και αυτό κυβέρνηση. Αν δεν γίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αν δεν γίνει ο Ανδρουλάκη, που δεν το βλέπω, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί και όλοι μαζί, μπορεί και κανεί. Προ το παρόν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε πρωθυπουργό και τα πάει πάρα, πάρα πολύ καλά σε όλου όπω ξέρουμε του τομεί. Και θέλω να επαναλάβω εδώ πέρα κάτι το οποίο έχω πει πολλέ φορέ, ότι αυτή η πορεία δεν ήταν καθόλου νομοτελειακά προδιαγεγραμμένη την αποτέλεσμα μιας πολύ συστηματικής δουλειάς πενταετίας η οποία μπορεί σήμερα να μας οδηγήσει στην ευχάριστη θέση η Ελλάδα να παρουσιάζεται πια συνολικά στην Ευρώπη ως ένα παράδειγμα προ μίμηση. Ε, ε, ε, ρε είσαι τρελόδρε! Έφτασα 100 κιλά. Και σύζεις 800 κιλά ίδια. Φάει, απορεί, και σωστά για να γαΐσει Ταιριάζει, η ρήμα είναι μια χαρά ε, Το Μανολιό τον ακούμε σήμερα επειδή είναι Μανώλης Μανολιός και ο Μακρόν Έλληνα. Έλληνα. θα είναι δεν μπορεί να το ψάξουμε πίσω Επειδή της τρώει και από την άλλη Έλληνα είναι μάλλον μπορεί και εξαιτία αυτού και υπ' αυτή την έννοια Να τεκμηριωθεί ότι συμβαίνει αυτό Λέει εδώ ο φίλο οδηγό λεωφορείου ακροατή Δημήτρη και ηλιοπολίτης με το μακρόν. Κανένα μόνο του. <laughs> Καλησπέρα και τα λοιπά. Οκ, okay, οπότε ο μανολλιό για να κλείσει τώρα και να φρενάρει το θέμα. Ακολουθεί ακμαίο. Μπορείτε! Ναι, κάναμε μεταμόσχευση μόσχευση, και Έλα, του το Τι μιλάς εσύ; Δεν κάναμε Αυτό μου γράφει. Του πεύτου τα μπράζα του, του πεύτη και η Zabytano i zjemy, tak έλα, tak róży pa moufata. Pukoma, pukoma. I pali, zsana i pali, full, pali, I że ci mnie. Nie, 11, 10, 80, 8, 80. Είναι μέσα, σα περιμένει για την όρεξη, για τα φαγητά, για ό,τι θέλετε, τον Πανολιό, την Μπριτζίτ, ό,τι επιθυμείτε, εσεί ξέρετε, το Ρίκο, Ρίκο, Ρίκοκο και όλα τα υπόλοιπα. Ο Κίρκο ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρη, radio.pathaki.gr, το mail του σταθμού, η διεύθυνση ηλεκτρονική δηλαδή. Θα πάμε να ακούσουμε το λαό, το αλφα μέρο, πρώτε διαφημίσει, και εδώ είμαστε. Ναι. Λέγεται. Ο φοσόλυε, ναι ναι. ναι. Είτε, εγώ, φοσόλυε, ναι, ναι. Ο Φανατήσι, ο να Να Δεν του κορτεύεύμε, κάντε λάθο, Αυτοί το παίρνουν στραβά. Εγώ δεν θα έλεγα να αλλάξετε λίγο ρεπερτόριο 25 χρόνια και τα ίδια και τα ίδια, Αυτός καμιά και και το και τώρα είναι στην Ευρώπη άνθρωπο. Μα λεφτά. Α, ναι, γιατί Να γίνουμε και εμεί γέρι. Όταν γίνουμε και εμεί γέρι θα έχουμε άποψη. Τώρα τι Δεν μου λε, το καθελάκι το κοροϊδέκανο. Θα βρω είναι πρωθυπουργό. Α, αυτά, φοβάμαι έχω. και θα μείνουμε στην απέξω. Έχω το θέλω να τα βάλω με τι τράπεζα σα. Αλήθεια, πατριώτη. Το έχω ίδια αποδείξει. Αφήστε το να κάνουμε το κομμάτι. Του. Ο, Ο σήμερα έλεγε 5 φορέ χίτρε του μαλλιά και έγινε πρωθυπουργό. Ναι, δεν έχουμε κολύματα σε αυτό τον τόπο. <Κι> δεν έχουμε τέτοιο είδου ταμπού. Το μαλάκα θα τον κάνουμε εμπειρία προθυπουργό. Μία το καθελάκι, μία το χατζιδάκι, αφήστε κανένα άνθρωπο που έχει σχολέ κάνει δουλειά. Δεν γίνεται, δεν έχει δίκιο. <Κι> Ποια σ' Αποστολή. Γεια σου, λοιπόν, τελευταίο τηλεφώνημα, μάλλον τη εκπομπή. Βρίσκομαι στον παράδεισο. Opa. Αυτοί που κάνουν αυτά τα εγκλήματα να πάνε στην κόλαση. Παρόλο που δεν πιστεύω ότι υπάρχει παράδεισο και κόλαση. Τα κακάρωσε. Όχι, δεν φιλέ. Είμαι στον παράδεισο με το σχολείο μου, μια εκδρομούλα. Είναι η τέλεια. Στο Μαρούσι. Λοιπόν, ναι, κάπου εκεί τέλος Παράδεισο Μαρουσίου, φίλε. μωρέ. Ναι, μωρέ, όχι, αριστεί σε αθλητικό κέντρο. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο, ο φίλο που πριν είπε ότι δεν έχουν πάτο η ιδεκτή με όλα αυτά που κάνουν τύπου Γεωργιάδη. Δεν έχουν ακούσει ακόμη και διαβάσει τι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 Είναι δυνατόν και ένα παιδάκι να πέφτουνε ρεπόσυρση. Για που πεθαίνουν δεκάδε, θα είμαστε εκεί για να αποτρέψουμε αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δει, από... σε καταλαβαίνω, καταλαβαίνω και τον θυμό και την οργή και είναι δικαιολογημένη. Όμω, να σκεφτόμαστε πάντα και ποιο λέει αυτό που λέει. Ναι, Έχει σημασία. Δηλαδή τώρα. Συμφωνώ, κατάλαβε. τώρα δεν είναι ναι. τώρα πολύ σοβαρό. Δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί μπήκα σε προστατευμένο περιβάλλον με παιδιά και δεν θα βρίσκω. Αυτά... Ναι, τα παιδιά ξέρουν περισσότερα.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 Και καλά δεν ξέρανε. Ναι, ναι. Βέβαια, οι πόλει όλε βρωμούσαν καμένα κρέατα. Εντάξει, Ά, τώρα πέκιο. σου λέει τσικνό πέμπτη παντού, δεν ξέρει. Κάνανε οι μυρωδιέ μέσα στα σπίτια του. Οι Γερμανοί λοκάνικα τρώγανε πάντα, οπότε σου λέει μπερδεμένο είναι αυτό. Ναι, σωστά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το λέω για να μην λέμε κι εμεί ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί παρακάτω. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται εκεί παρακάτω. Τα εγκλήματα του Ισραήλ είναι γενοκτονικά. Είναι τέτοια φρικόδια εγκλήματα. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Στο Ηράκλειο την Τετάρτη κάτω στην Κρήτη υπάρχει συλλαλητήριο. Θα είμαι εκεί. Ελπίζω να είμαστε όλοι εκεί, εδώ το Λευτερία στην Παλαιστίνη. Αποστολή. Έλα. Στο Ισραήλ γίνεται σφαγή για μικρά παιδάκια. Αυτοί οι μετροπολίτε. Πού είναι να βγάλουν μια ανακοίνωση. Πού είναι ο ηρωνήμο. Δεν μπορούν τώρα. Έρχεται το Gay Pride και πρέπει να οργανωθούν. Αλλά Τι θα κάνουν τώρα. Πώ θα διαμαρτυρηθούν. Κάτι. Δεν τρέπονται FPA να ήταν κανένα ΦΠΑ να του αυξήσει. Αγανοργιά ή να μου. Τώρα αυτό το ανέκδοτο ότι θα του αυξήσει κάποιο γιατί έχουν ΦΠΑ. Τέλο πάντων. Καλά. Σε αυτό το τίμιο. δεν είμαστε καθόλου καλά. Ελληνοφρένια συνέχεια ελινοφρένιας συνέχεια Και βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης Να πει Σε ραδιοφωνική συνέντευξη Να πει για ποιο λόγο δεν υπέγραψε Το κείμενο που έχουν υπογράψει η πλεύση ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, η νέα αριστερά και βέβαια το κουκκό που το ξεκίνησε κιόλας για τα όσα τις φαγή που γίνεται στη Γάζα, στην Παλαιστίνη, τη συμπεριφορά του κράτους δολοφόνου, του Ισραήλ και βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν υπέγραψε Ένα κείμενο το οποίο δεν καταδικάζει τη τζιγαντιστική τη, τη, τη λειτουργία της Χαμάς. Δεν μιλά πουθανά για επιστροφή των ομήρων Για μένα αυτά είναι σοβαρά ελλείμματα του κειμένου Η συμμαχία με το Ισραήλ Η στρατιωτική Δεν είναι μια πολύτιμη συμμαχία Όταν είναι πολύτιμη, έχεις την Τουρκία Απέναντί σου Είναι πολύτιμη Το Πασόκ την ξεκίνησε το 2010 Μπράβο στο Πασόκ Ναι στον Ικό Χατζενικολάβ Βγήκε στο Real Χθε. Και λέει εδώ ότι το κείμενο αυτό δεν καταδικάζει Την ε, τη Χαμάς Σε αυτό το timing Που κάθε βράδυ ρίχνουν πυράβλους και βόμβες και σκοτώνονται 50, τουλάχιστον κάθε βράδυ, τα μισά από αυτά είναι παιδιά. Σε αυτό το timing ο Νίκος Σανδουλάκης δεν υπογράφει κείμενο κατά της δολοφονίας αυτής επειδή υπάρχει η Χαμάς μέσα και το κείμενο δεν είχε μια πρόταση για την ε, Χαμάς. Πολύ ωραία αντίληψη όντως ε, των ε, πραγμάτων και πολύ καλά έκανε και κρατήθηκε ουδέτερος. Έτσι λοιπόν δεν δέχτηκε μαζί με τους υπόλοιπους να καταδικάσουν την δολοφονία, την, τη γενοκτονία, το λοιμό που έχουν προκαλέσει κάτω οι Ισραηλοί. Μετά από όλα αυτά λέει ότι θα βγει και μπροστά. Όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία οδηγεί από ευρωπαϊκό σε ευρωπαϊκό διασυρμό τη χώρα, εκθέτουν τη χώρα διευνώς αυτινιάριστη, Άριστη πού στη διαφορά. Πιστεύω, αν συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτή τη γραμμή, τη συνεπή, την αξιόπιστη, τη σοβαρή, χωρίς φαυλότητε, νομίζω ότι το τέλο ο ελληνικό θα επιβραβεύσει το Πασόκ. Και για ένα ακόμη λόγο, για το ίθος. Ευχαριστώ. νερό, παιδιά, νερό. Για το ίδιο Πασόκ μιλάμε όλοι και μιλάει και για ήθο δίπλα από το Πασόκ. Και ναι, εμένα αυτός είναι πρόεδρος τώρα πόσο τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει κληρονομήσει και μέσα η δίπλα του και γύρω του είναι τα στελέχη. και αντίληψη του ίδιου του Πασόκ και είναι τα χρέη του Πασόκ. Οπότε η λέξη ήθος μπρο, δίπλα σε αυτά τα κόμματα, ειδικά τα δύο μεγάλα που έχουν κυβερνήσει, νομίζω είναι ωραία να ακούγεται, αλλά καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι άλλες, άλλη μια λέξη που μπαίνει για να... Ε, ξεπλύνει και να περιγράψει τι ακριβώ πραγματικά. Βγαίνει ο υπουργό τη κυβερνήσεω, ο Βασίλη Πανάκη και βουλευτής κάτω στα νότια, να μιλήσει για την ε, δολοφονία Λαμπράκη. Γιατί η δολοφονία Λαμπράκη, δηλαδή επίθεση Γκοτζαμάνι Μανουιλίδη, έγινε 22 Μαου, αλλά σαν σήμερα 27 Μαου, στο νοσοκομείο, πέντε μέρε μετά, κατέληξε ο βουλευτή τη ΕΔΑ τότε που το παρακράτο τη δεξιά. Έτσι ακριβώ. Αυτό είχε ετοιμάσει την δολοφονία, προετοιμάσει, οργανώσει και εκτελέσει τελικά τη δολοφονία. Και δεν ξέρουμε αυτό το παρακράτο που ακριβώ σταματούσε και πόσο ψηλά έφτανε. Αλλά δεν γίνεται να είσαι και πρωθυπουργό, ω εθνάρχη, ή υπουργοί παρατρεχάμενοι γύρω και να μην ξέρουν το πώ λειτουργεί αυτό το παρακράτο. Πόσο μάλλον που έκανε τα πάντα. Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονήματων, διώξει, παρακολουθήσει, θηροροροή περιπτεράδε. Δεν ήταν και το καλύτερο κράτος Όπως αυτό που ο Μαρινάκης μας περιέγραψε λίγο πριν Θεσμικά και δημοκρατικά Οπότε βγαίνει ο Κύρος Πανάκης στη Βουλή Να μιλήσει για τους ήρωες γενικώ Με αφορμή τον Λαμπράκι Και να μας πει ότι δεν πρέπει να κοιτάμε τις, την κομματική ένταξη Η ιδεολογική ένταξη των ήρωων αυτού του τόπου Γιατί οι ήρωες αυτού του τόπου ανήκουν σε όλους οι Πολιτικοί άνδρες όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ανήκαν. Ασφαλώς σε πολιτικές παρατάξεις. Αλλά το μεγάλο πέρασμα στο πάθρο των Ηρών του κάνει κτήμα και προμετοπίδα κάθε γνήσιου δημοκράτη Έλληνα. Οι αγωνιστές εκφράζουν ταυτόχρονα και χιλιάδες ανώνυμους αγωνιστές. Και οι αγωνιστές δεν ανήκουν σε κόμματα ή χρώματα ή ιδεολογίες, αλλά ανήκουν στην ιστορία της χώρας Και είναι παραδείγματα για τη νέα γενιά, για το μέλλον της πατρίδας μας. Δεν ανήκουν σε κόμματα ή χρώματα ή ιδεολογίες. Μα όμως, αν ο Λαμπράκης δεν είχε τη συγκεκριμένη ιδεολογία και δεν ήταν στο συγκεκριμένο κόμμα, δεν θα του είχε επιτεθεί το παρακράτος και το κράτος της δεξιάς τότε. Υπάρχει μια αντίφαση σε αυτά που λέει ο κύριος Σπανάκης. Ναι, είναι κτήμα από ένα σημείο και μετά όλου του ελληνικού λαού και το παράδειγμά του για την νεολαία, το αγωνιστικό, δεν ξέρω εγώ όλα αυτά πολύ ωραία και σωστά, όμως όλοι αυτοί που έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο είναι από τη μία πλευρά, ειδικά μετά τον εμφύλιο και από το, το κράτος, το υπάρχον κράτος και πολλές από Μπελογιάννη, λαμπράκι. Πέτρουλα στην συνέχεια ανήκουν στη μία πλευρά και έχασαν τη ζωή του επειδή ακριβώ είχαν ιδεολογία. Και επειδή δεν έκατσαν σπίτι του και επειδή δεν ήταν με την άλλη ιδεολογία. Γιατί αν ήταν με την κυβερνητική ιδεολογία θα ζούσανε μέχρι τέλο τη ζωή του. Δεν θα είχε κοπεί το νήμα με ένα γκλόπ με το τρίκυκλο του Γκουτζαμάνη. Και επειδή πολύ ωραία αυτή η λογική ότι ανήκουν σε όλους και δεν χρειάζονται ιδεολογίες Έτσι καλύπτει ο Σπανάκης και αυτή η αντίληψη γενικότερα τις ευθύνες των ιδίων Γιατί είναι κληρονόμοι όλων αυτών που δολοφόνησαν Γιατί υπάρχει και στο DNA και στην κουλτούρα και έτσι λύνανε εκείνη τη δεκαετία και την προηγούμενη 50 και 60 τις διαφορές σε αυτόν τον τόπο μέχρι που ήρθε και η Χούντε και τα, το έλυσε κανονικά το πακετάρισε κανονικά και από εκεί και πέρα υποδιόμαστε όλοι με τη μεταπολίτευση ότι υπάρχει δημοκρατία και υπάρχει και ελευθερία και όλα λειτουργούν με άλλους όρους με απελευθέρωση λίγο τη βαλβίδας και προχωράμε κανονικά οπότε για να θυμηθούμε τους ήρωε και το πώς λειτουργούσαν και μ, ότι είναι κτήμα μεν όλου του λαού αλλά είχαν συγκεκριμένη αφετηρία Και αυτό τους οδήγησε να βγουν στο προσκήνιο και να προκαλέσουν τους άλλους. Θα ακούσουμε αυτούς που προκλήθηκαν το παρακράτος δηλαδή της δεξιάς κατά κοινή ομολογία. Θα ακούσουμε τον Εμμανουηλίδη. Είναι αυτός που, ένας από τους δύο που συμμετείχαν στην δολοφονία Λαμπράκιο. Άλλος ήταν ο περίφημος Γκουτζαμάνης. Εγώ το είδα στον εκεί, εκεί. Το βρήκα τον Γκουτζαμάνη που να μην πήρε Και κόψαμε τις παντολίνες να πήγουμε και πέσαμε πάνω στον... Και στέλνουμε γιατί μας άφησε. Δεν μπορούσε να μας κρατήσει. Δηλαδή yeah. ενώ εν, εν, λίγης κύριε Μανουλίδη εσείς λέτε ότι τυχαία βρεθήκα τα yeah. Σε συνέχεια τυχαία πώς έγινε και πέσατε πάνω στον uh, λαμπράκι. Πώς έπαισαμε. Αυτό είναι, αυτό είναι το, το πώς πέσαμε εμείς επάνω. Εκείνος που οδηγούσε. Εγώ τι ξέρω. Εσείς... Εγώ καθόμουν στην καρότσα δεν ήμουν όρθιος. Εσύ στην Καρότσα πως βρεθήκατε Αφού πήγαινε να φύγω μαζί του είχαμε και έναν άλλο να μπροστά Αν δεν ήταν πήγαινα εγώ μπροστά Δηλαδή κύριε Μανουλίλη δεν ναι. το χτυπήσατε εσύ το λαμπράκι Όχι Ποιο το χτυπήσετε Όχι δεν ξέρω ποιος τον Γιατί εδώ είναι η ουσία Για αν ήξερα ποιο το χτύπσε το λαμπράκι Λέτε εγώ που περάσαν τόσα χρόνια Εγώ μέχρι τώρα ακόμα ψάχνω να βρω Είναι πολύ ωραία, είναι από πολύ παλιά εκπομπή. Εδώ ο Εμμανουηλίδης, όσοι ψάχνει και, αυτής, και αυτός να βρει, ενώ ήταν στο τρίκυκλο, ήταν πάνω στην καρότσα όπως λέει, δεν κάθωταν, ήταν όρθιο. Όταν κάποιο στη διοίκησή του αναφέρει λεπτομέρειε που δεν του έχουν ζητηθεί, δείχνει ακριβώς ότι ψάχνει λέξεις να βρει να την κάνει πιο ρεαλιστική την διοίκηση και πιάνεται από κάτι ανθιπολεπτομέρειες που δεν έχουν καμία απολύτως Σημασία ότι μα είπε εδώ ότι ήταν πίσω στην καρότσα, δεν ξέρει πώ έγινε, δηλαδή πώ τον κλόπ. Το Θεό από πάνω ήρθε και έπεσε το κεφάλι του Λαμπράκη. Μάλλον ο Λαμπράκης ο ίδιο πήγε και έπεσε σε έναν κλόπ. Ποιο το κρατούσε, Ο ίδιο βέβαια, ο Μανολίδη. Αλλά δεν το λέει εδώ και ψάχνει και ο ίδιο να βρει τι ακριβώ έχει γίνει. Και μόνο το ύφο, η διοίκηση αποδεικνύει ότι αυτά τα σκουλίκια πάντα βρίσκουν θέση σε, σε αυτέ τι υπηρεσίε των υπονόμων και αυτοί οι δύο τέτοιοι ήτανε χαρτοπέχτες και γενικότερα σε, αυτο, σε αυτά τα υπόγεια και βεβαίως το μετεμφυλιακό κράτος έψαχνε τέτοιους ενάρετους έθνοπατριώτες γιατί όλοι αυτοί θα είχαν την ελληνική σημαία πολλοί από αυτούς θα πήγαιναν και στην εκκλησία για να βρει να κάνουν τις βρώμικες δουλειά. Συνεχίζεται και αυτό και τώρα αλλά με άλλους τρόπους. Δεν είναι τύπου Εμμανουηλίδη και Τρίκυκλα και Κουτσαβάκια. Είναι αλλιώς τα πράγματα πιο κυριλαίο γραβατωμένοι, με ωραίες θέσεις με κάμερες με μακιγιαρίσματα και διάφορα άλλα τέτοια. Έτσι αισιόδοξα φτάνουμε στο τέλος για σήμερα το άλλο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμεί τα υπόλοιπα αύριο Εγώ η τραβάει τον μακού καλά τώρα. Ε, τι, είμαι κολονάκι. Μου στο φυσικό μου χώρο, γι' αυτό. Α, μάλιστα. Στο φυσικό σου χώρο θα είσαι άμα το κολονάκι πάνω. εγώ δεν Όχι, είναι έξυπνο. Αφού είναι έξυπνο. και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 Αυτό θυμάμαι κύριε Χατζηδάκη και εννοείται ότι θα φας μαύρο. Ελέγχια για χαρά απόστολε. Γεια. Yeah. Λοιπόν, άκουρα συμπορέφη και να ακούσει και ο κόσμο στα παράξενε. Αυτούν του σαχλώμαγα, του Κωστή του Χατζιλάκη, του Λεγμένου Υπουργού Εικονομικών. Μάλιστα. Mm. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχουμε απορρίπτει έτσι την παραφορά του δώρο του Πάσχα, δώρο του χριστουργών το για το Πίδω Μαρίο για του Δημόστου Παλούσιο και του Συνταξιούχου. Έτσι. Και τι είπε ο κύριο αυτό, ο σαχλώμα που τον λέει όλο ο λόγο μα. Αυτά τα χρήματα λέει κύριε, δεν υπάρχουν να σα τα δώσουμε. Και πώ ακόμη κι αν υπήρχαν, δεν θα ήταν σωστό να σα τα δώσουμε. άκουσαν άκουσον, Έλληνε, τι είπε αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή, τι εννοείτε κύριε ποιητή μου. Κι ποιο δεν είναι σωστό να δώσετε τα χρήματα αυτά που τα έχετε κλέψει τόσα χρόνια. Δεν είναι σωστό να δώσετε στου συνταξιούχου έτσι ένα καλύτερο εισόδημα. Να φέρουν μια ανάσα από τη τεράστια ακρίβεια που θερίζει τη χώρα μα. Με την πολιτική σα που έχετε εφαρμόσει τόσα χρόνια. Εσεί, τη δικιά σα κυβέρνηση και οι προηγούμενε. Εμεί, οι συνταξιούχοι, συνέχεια στον αγώνα. Θα είμαστε, δεν θα τους τα χαρίσουμε αυτά. Αυτά μας τα κλέψανε και θα μας τα επαναφέρουν πίσω. Δεν γίνεται αυτό, ανέλπιστο. Καλημέρα, ανέλπιστο. Δεν γίνεται, δεν το πιστεύω. Ρε μαλάκα, ακούω λαό και πιάνω εσένα. Είναι δυνατόν. Απίστευτο. αυτό κύρκο είναι αυτό ρε μαλάκα. Είχε η άλλη τζάκρυ, τρελή, να πούμε, με την άλλη διτρελή που φωνάγανε βοήθεια στην έρβη. Η Ραχή Μακρύ ήταν. Είναι αυτό, ρε, εσύ Πώς, τώρα, που βρίσκετε, πού πού θες το Στέφανο πού... στη Δημοκρατία, εσύ να, τώρα, να τα βλέπεις αυτά. Ε μαλάκα ο Στέφανος θα πάει στη Δημοκρατία. Εγώ στο λέω με τα πάφε βεβαιότητα. Αλλά αυτό το τσίρκο με όλα τα τριμπούρδελα που μείναν από το που το ζήτησε αυτό το μπουρδέλο, μπουρδελοπασόκραγγου όπω τα βαριά όλα αυτά. Ρε μαλάκα τι για επιθεώρηση μιλάμε. ας το πάρει ένα δρομαλάκα του πάρει. Να κάνει μια επιθεώρηση με το Σεφρλί. Τι είναι ε να το περιμένω μέχρι εκεί. Η έκρηξη τη μαύρε στο Πανεπιστήμιο Βλασκόβει σε ποιερα. Πυραματικό... Πότε έγινε η έκρηξη. Μέσα σε πειραματικό στάδιο να φοβεθούν. Ήμω όμως να τους φύγαν βαρεόνια αυτό που λένε. Ότι ναι, γιατί δεν τα κλειδώνουν τα βαρεόνια μέσα στο κλουβί του 24... και φεύγουν τα βαρεόνια και πάνε από εδώ και από εκεί, σε τα ποντίκια. Ε. 4 ώρες το 2000... Άμα δεν τα κρατάς τα βαρεόνια με προσοχή. 8 ώρες θα σου φύγουν, το... τι θα κάνουν ε? Ναι, τα άμα δεν γυρίσουν και... ποτέ, δεν Άμα γυρίσουν για πάντα. Έτσι είναι και τα Βαριόνια, σαν τι σχέσει. Έλα, για. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. ναι, <σομίου> ναι <σομίου> <σομίου> <σομίου> <σομίου> <σομίου>